Μάθημα 15ο. Δώστε μου παρακαλώ ένα κατάλογο. Ορίστε κύριε. Τι μας συμβουλεύετε να πάρουμε. Θέλουμε να φάμε κάτι καλό. Όλα είναι νόστιμα κύριε. Λοιπόν, παιδιά, τι θέλετε. Εγώ μια μπριζόλα. Εγώ δεν θέλω κρέας. προτιμώ ψάρι βραστό μοσχαράκι με μακαρόνια ή ρύζι για μένα και εγώ μια μερίδα αρνάκι ψητό με πατάτες τηγανητές φέρτε μας όμως πρώτα λίγους μεζέδες μια μερίδα ντολματάκια, μια μερίδα μουσακά μια σαλάτα ντομάτα, λίγα χόρτα, τυρί φέτα και ψωμί τι θέλετε να πιείτε, κρασί κόκκινο, ρετσίνα στην ταβέρνα ρετσίνα πρέπει να πιούμε ε, παιδιά. Ου, δεν μου αρέσει καθόλου η ρετσίνα. Μήπως θέλεις μπύρα; Ναι, την προτιμώ. Τότε φέρτε μας και μπύρα και ρετσίνα. Επέκταση. Κουτάλι. Μαχαίρι. Πιρούνι. Πιάτο. Η σαλάτα δεν έχει ούτε αλάτι ούτε πιπέρι. Κατάλογος. Λογαριασμός. Τι σας αρέσει καλύτερα, ο καφές ή το γάλα. Το κρασί γίνεται από το σταφύλι. Το τυρί γίνεται από το γάλα. Το πρωί σηκώνομαι νωρίς. Κάθομαι στην καρέκλα. Πού κάθεσαι; πού μένεις. Κάθομαι, μένω, στην οδό Σόλωνος αριθμός 92. Κάθομαι γιατί είμαι κουρασμένος. Η Χριστίνα καθαρίζει το σπίτι. Η Ελένη καθαρίζει τα φρούτα. Η μητέρα, η μαμά, λέει «Σήκω, παιδί μου. Κάθισε, παιδί μου.» Ο καθηγητής λέει «Σηκωθείτε, παιδιά. Καθίστε, παιδιά. Πού εργάζεστε. Εργάζομαι στο Υπουργείο. Και εσεί εγώ εργάζομαι στην τράπεζα. Ο πατέρας μου εργάζεται στο σχολείο. Παριμία Αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη. Δεν μου αρέσει η σαλάτα, είναι αλμυρή. Δεν μου αρέσει η ρετσίνα, είναι απέσια. Δεν μου αρέσει το φαγητό, είναι ανάλατο. Δεν μου αρέσει το κοτόπουλο, είναι άνοστο. όρεξη. Ευχαριστώ επίσης. Τι τυρί θέλετε. Θέλω φέτα. Θέλω κασέρι. Θέλω κεφαλοτήρι. Θέλω γραβιέρα. Δε θέλω παρά μόνο μια φέτα πεπόνι. Δεν υπάρχει παρά μόνο μια φέτα καρπούζι. Δεν χρειάζομαι παρά μόνο μια φέτα πορτοκάλι. Δεν θέλω παρά μόνο μια φέτα ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα. Φέρε μας ένα μπουκάλι λάδι. Φέρε μα ένα μπουκάλι κρασί. Φέρε μα ένα μπουκάλι ξύδι. Ο γείτονά μου εργάζεται στο εργοστάσιο. Είναι τεχνίτης. Ο γείτονά μου εργάζεται στο εργοστάσιο. Είναι εργάτης. Η γειτόνισά μου εργάζεται στο εργοστάσιο. Είναι εργάτρια. Ο γιατρός εργάζεται στο νοσοκομείο. Ο νοσοκόμος εργάζεται στην κλινική. Η νοσοκόμα εργάζεται στο νοσοκομείο. Φάε! Δεν μπορώ, έφαγα πολύ. Δεν μπορώ, δεν έχω όρεξη. Η κούλα σκουπίζει το πάτωμα τα χαλιά με τη σκούπα. Η κούλα ξεσκονίζει τα έπιπλα με το ξεσκονόπανο. Η κούλα στρώνει τα κρεβάτια το τραπέζι. Η κούλα μαγειρεύει, σερβίρει το φαγητό. Η μέλισσα μας δίνει το μέλι. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Είμαι ενθουσιασμένος για την γνωριμία σας.